101,5 FM Stereo. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του. Τι άλλα ελληνικά έργα το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα βγάλουν στο δρόμο να πάτε να το πάρετε του καροτσάκη με το χέρι σου έμπλεκτα να το μετάξετε στην Ιταλία.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 Go to κυρίες μου Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Άρτα. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου και με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε παρέα και σήμερα καμιά ωρίτσα περίπου Για να ρίξουμε την διαθιερωμένη ματιά The way you talk. Στην καθημερινότητα και όχι μόνο. Κυρίε μου και κύριοι. Εσεί δύο, έτσι χιλιάδε Για τι δικέ σας παρατηρήσει. Και ενώ η Ελλάδα ζει ώρες και μέρες αγωνίες θα έλεγα για την εγκαστρωμένη ευγενία <μπάνε> Για το πως τη βγάζει ο πεθερός του Αντρέα του, του Παπαντρέου <μπάνε> Όχι του Αντρέα του καινούριου τώρα Άι <μπάνε> το μυαλό σου τώρα <μπάνε> Στενάζει η Ελλάδα από την αγωνία αυτή <μπάνε> Βέβαια εντάξει δεν συνεχίζονται μόνο τα προβλήματα Που έχει η μερίδα του bang, bang, bang, bang. Που βιώνει όλη αυτή την κατάσταση Έχουμε και άλλα Τα οποία θα μείνουμε λίγο right Τώρα είναι γκαστρωμένη η ευγενία oh, oh, oh. Τώρα hey. σε παρακαλώ πολύ Λοιπόν τέλος πάντων Κυρία μου και κυριέ μου ε... το Εις τα Βρουξέλλας Εγένετο Εκδήλωση για, για το ολοκαύτωμα το ολοκάφτωμα των Εβραίων εκδήλωση μεγάλη και φυσικά αφού ήταν στις βρούξελες ποιος θα μίλαγε πρώτα απ' όλους. ο πρόεδρος της Ευρώπης ΕΕ, Αντώνιος Αμαράς κυρία μου και κυρία μου κυρία μου και κυρία μου σήμερα σας λέω τώρα τι είπε Γιατί σίγουρα δεν το παρακολουθήσατε Σήμερα Εκατό χρόνια μετά Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Όταν εκατομμύρια Ευρωπαίων έχασαν τη ζωή τους Στη μάχη Και 70 χρο... χρόνια Από τις βιαιότητες Της γενοκτονίας Και του ολοκαυτώματος Καταφέραμε να μετατρέψουμε αυτούς τους τρομακτικούς εφιάλτες Σε ένα λαμπρό όραμα Και αυτό το όραμα σε μια πραγματικότητα Την Ενωμένη Ευρώπη Την Ευρώπη μας Που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Στο σεβασμό της ελευθερίας των δημοκρατικών δικαιωμάτων Και του ανθρώπινου σεβασμού Κυρία μου και κύριέ μου Αυτή Η παράγραφος Από την ομιλία του Προέδρου Της ενομένης ΕΕ Ευρώπης Κρύβει Όλη την αναλγησία Του ανδρός Με ερωτηματικό πάντα Του πατριώτη Όχι Έλληνα Του Ευρωπατριώτη σίγουρα ναι Ο οποίος Προεδρεύει Της ενομένης. ΕΕ Ευρώπης αλλά Πρωθυπουργεύει και της Ελλάδας <Κι> Κοιτάξτε Προσέξτε τι είπε ο άνθρωπος 70 χρόνια Από τις βιαιότητε Της γενοκτονίας και του ολοκαυτώματος Ποιος τις έκανε Της βιαιότητες της γενοκτονίας Και του ολοκαυτώματος Αναφερόμενος Αποκλειστικά στους ε, Στη γενοκτονία και στο ολοκαύτωμα Τεχνιέντος Καταρχάς δεν είπε ποιο τα έκανε αυτά Καταφέραμε, κατάφερε αυτό τώρα, προσέξτε. Κατάφερε αυτός με τους δικούς του, μετά από τις βιαιότητες τη γενοκτονίας και του λογαριασμού να μετατρέψει τους τρομακτικού εφιάλτες Δηλαδή, Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν δύο οι εφιάλτες, Και ο, ο, ο δεύτερος εφιάλτης ήταν η γενοκτονία και το, και το λοκαύτωμα, τίποτα άλλο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαμε τη γενοκτονία και το λοκαύτωμα. Κατάφερε λοιπόν αυτό και η παρέα του να τα μετατρέψει σε ένα λαμπρό όραμα και σε μια πραγματικότητα την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη την Ευρώπη μας προσέξτε τώρα προσέξτε που η Ευρώπη του αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο σεβασμό της ελευθερίας των δημοκρατικών δικαιωμάτων και του ανθρώπινου σεβασμού φυσικά τώρα εσύ που ζεις τα πλέρια Δημοκρατικά δικαιώματα Την εφαρμογή κατά γράμμα του συντάγματος <Κι> Του ελληνικού άξι, <Κι> Που δεν δε υπάρχει αδικία ούτε στο κουνούπι που πετάει <Κι> Αλλά και πάνω απ' όλα που σε σέβονται ως άνθρωπο <Κι> Αυτά τα λέει ο Προεδρεύων της ενομένης λισταρχίας και πρωθυπουργεύων της ελληνικής δημοκρατίας με ανοιχτό το, σομ, το στόμα βέβαια ο Σούλτς συνέχισε ότι ο αντισημιτισμό και ο ρατσισμός συνιστούν απειλή κατά των θεμελιωδών αρχών μας που είναι η δημοκρατία και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά τα πρόστασε ο Σούλτς ε, Έχει τόσο μεγάλη διαφορετικότητα που ο ίδιο πριν 4-5 μέρε σου δήλωσε ότι μόλι θα εκλεγεί, αν εκλεγεί ο ίδιο στην Κομισιόν, θα κάνει επίσημη γλώσσα τα γερμανικά. Κατάλαβε, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει χωρί να μιλά γερμανικά. Τώρα, για το πόσο σεβάστηκε ο Σούλτ και τα όργανα του τύπου Σαμαρά, τα εντόπια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και τη δημοκρατία ας μιλήσουμε για την Ελλάδα ας μην πάμε παραπέρα αυτό νομίζω ότι και ο πιο ακρεφνής οπαδός του Σαμαρά και του Σουλτ φυσικά γιατί αυτοί πακέτο πάνε θα έχει κάποιες αμφιβολίες ε, νομίζω ότι στην άκρη του μυαλού και του πιο σκληροπυρηνικού οπαδού του Σαμαρά και της παρέας του θα υπάρχει μια μικρή αμφιβολία για το πόσο έχουν σεβαστεί καταρχάς τη δημοκρατία σε εδώ στη χώρα που ζούμε και κατά δεύτερο λόγο τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός και αν δεν νοούνται άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους σοριδών στην Ελλάδα μη έχοντας αύριο εκτός και αν δεν νοούνται άνθρωποι όσων ε, την πόρτα χτυπάει κάποια ασθένεια εκτός και αν δεν νοούνται άνθρωποι τα παιδιά τα οποία βιώνουν αυτή τη σουργελιάδα που λέγεται παιδία εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα τους τελευταίους χρόνους το τουρτούρισμα κάθε χειμώνα στις αίθουσε τις οποίες τους καλούνε λέει για να τους μάθουν γράμματα, τα καλούνε μάλλον τα παιδιά για να τα μάθουν γράμματα Αν αυτά όλα τα όντα Δικαιούνται, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία Πούντι λοιπόν η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα Πού ακριβώς κατοικοεδρεύουν να πάμε να τα επισκεφτούμε και εμείς να τα δούμε Ωραίους λόγους βγάζουμε προεδρεύονται όντε σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται Ενωμένη Ευρώπη Ειδικά όταν πρόκειται για τους πραγματικούς κυρίαρχους για τα ολοκαυτώματα και για ό,τι για αφορά τον εβραϊσμό regret, διότι δεν μπορεί να μας μιλάς για δύο εφιάλτες που έζησε τα τελευταία 100 χρόνια η Ευρώπη και να μας λες ότι ο πρώτος ήταν το... ο πρώτος εφιάλτης ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερος η γενοκτονία και το ολοκαύτωμα δηλαδή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δικαί ο εφιάλτης ήταν το ολοκαύτωμα τίποτα άλλο τίποτα άλλο για να μην αναφερθούμε σε περιπτώσεις μου κομμένου καλαβρίτων να μην αναφερθούμε σε αυτά τόσοι άνθρωποι οποίοι ορίστε παρακαλώ Ναι έτσι δωστά Ναι, δωστά. ναι, δωστά. ναι. ναι για, το, για το όραμά του πολέτης ναι, ναι. Είναι συνηθισμένοι αγαπητέ μου Να φτύνουν στους τάφους αυτοί Δεν έχουν τσίπα πάνω τους Λοιπόν αυτοί όλοι οι άνθρωποι Ας μην μιλήσουμε τώρα σου λέω Για περιπτώσεις κομμένου, διστόμου, καλαβρίτων Όλων αυτών των περιοχών Ας για αυτούς οι οποίοι πήγαν Πήγαν και πολέμησαν στο μέτωπο Πήγαν να πολεμήσουν για καμιά Ηνωμένη Ευρώπη Για αυτά που μας λέει ο Σαμαράς Εσύ ξέρω εγώ μπορεί να έχει στην οικογένειά σου Εσύ που ακούς έναν παππού Ο οποίος πήγε με το... με το 340 Εδώ μιλάμε για την περιοχή Ή πήγε τελος πάντων και πολέμησε Στη... Στην Αλβανία πήγε πάνω Πολέμησε, έκανε αντίσταση Λέμε ρε παιδί μου, πολέμησε Πολέμησε για καμιά Ηνωμένη Ευρώπη Πολέμησε για κανένα όραμα του Σούλτς και του Σαμαρά. Γιατί, γιατί λέει ότι του κα... κα... κα γιατί δεν αντιδρά κανένας στις αρλούμπες, τόσο πολύ ταϊσμένους τους έχουν. Εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή, και σενα που είσαι ακρεφνής παλαμακιστής του, σου βρίζει τον πατέρα, τον παππού που πήγε και πολέμησε. Στον βρίζει κυριολεκτικά. Είχε όραμα ο πατέρα σου ή ο παππού σου, την Ενωμένη Ευρώπη του Σαμαρά δηλαδή όταν πήρε το Λιανοτούφεκο και πήγε ξυπόλυτος πάνω εκεί στα... στα βουνά της Αλβανίας ή που πήγε να πολεμήσει, τον κάλεσε η Ελλάδα να πολεμήσει είχε το όραμα στο κεφάλι του Σαμαράς αυτό που πηγε να πολεμησει τον καλεσε η ελλαδα να πολεμησει ειχε το οραμα στο κεφαλι του αυτο που ειχε ο Σαμαράς την Ενωμένη Ευρώπη και απευθύνουμε συσέρα τώρα νοικοκυρέα μου ας τους άλλους είναι χθροί της δημοκρατίας και μισσαλόδοξοι και τι είναι είχε κανένα όραμα το ανθρωπάκι που... Που δεν είχε ούτε μπομπότα να φάει, που του, του ακροτηριάζαν τα ποδάρια μέσα στα χιόνια. Λοιπόν, για καμιά ενωμένη Ευρώπη του Σαμαρά, δηλαδή αυτός δεν έζησε τον εφιάλτη τη επίθεσης των Γερμανών ναζιστών. η μόνη η, οποία, η, η, η Ευρώπη, ο, ο, ο δεύτερος εφιάλτης τη Ευρώπη εδώ και 100 χρόνια ήταν το, το ολοκαύτωμα και η, η, η, η γενοκτονία των Ουβριών. Γιατί δεν του απαντάει κανένας Αυτού του Του του του του του του του του του Γιατί Γιατί τελικά δεν του μιλάει κανένας Πόσα παίρνετε ρε τελικά <σκύ> <σκύνω> Παρακαλώ <σκύνω> Παρακαλώ Και ποιο όραμα, πολύ σωστά παρατηρεί εδώ ο φίλος ποια ενωμένης Ευρώπης ρε Ποιοι ξέσκιζαν εδώ τους Έλληνες Όταν εσύ κλαις ε, ε, ε, ε, αυτή τη στιγμή για τη γενοκτονία και το ολοκαύτωμα Τους ξέσκιζαν οι Γερμανοί, τους ξέσκιζαν οι Αυστριακοί Στη Μακεδονία τους ξέσκιζαν οι Βούλγαροί Ναι ή όχι ωραία Τους ξέσκιζαν οι Ουκρανοί οι... Ναι ή όχι και όλοι οι σύμμαχοι τον, ε, ε, του Άξονα ξέρεις τι τράβηξε το πετσί των Μακεδόνων από τους Βούλγαρους για ποιο, ποια ενωμένη Ευρώπη μας μιλάς μωρα ποιοι λαοί ποι, ποια ενωμένη Ευρώπη μας μιλάς για ποια ακριβώς για τους Άγγλους που ήρθαν ατάκα μετά την, ε, τον σου του Ολοκαυτώματος που μας ξαναξεσκήσαν για ποια ακριβώς ενωμένη Ευρώπη μας μιλάς γιατί δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή που να, ποιος να βγει όλα αυτά τα πουλημένα καθάρματα της διανόησης να του γράψουν στο ένα άρθρο και να του πούν τι λες βρε άνοε ηλίθιε υποτακτικέ διότι δεν βρίσκεις πια κουβέντες να τον χαρακτηρίσεις όταν μιλάει σε αυτές τις εκδηλώσεις των αφεντικών του δεν βρίσκεις πια κουβέντες να τον χαρακτηρίσει. Να σου λέει ότι τα 100 χρόνια που πέρασε η Ευρώπη έζησε μόνο δύο εφιάλτες και αυτοί ήταν ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ο δεύτερο ήταν η γενοκτονία και το ολοκαύτωμα. Και εσύ που έχει έναν και δύο και τρει νεκρού στην οικογένειά σου, εσένα που σε βάζανε στα μπουντρούμια, του Μακεδόνες απάνω που κατέβαιναν οι Βούλγαροι και του ξέσχιζαν στη θράκη, του ξέσχιζαν, μιλάμε για, δεν μιλάμε για τρομοκρατία. Δεν μιλάμε για τρομοκρατία. Με τα τάγματα του Πούλου, και όλα αυτά, ποια Ενωμένη Ευρώπη, για ποια Ενωμένη Ευρώπη μας μιλάς. Εδώ δεν πρόκειται για παραποίηση της ιστορίας. Εδώ απευθύνεται σε ένα λαό ηλυθείων πια. Κοφών, κοφών κυριολεκτικά. Έχουμε καταντήσει κοφή, κοφάλα για την ακρίβεια. Δεν ακούμε αλλά δεν του λέμε κιόλας. Δεν του μιλάμε του μίσταρνου όργανο των Εβραίων. Για να βγαίνει και να λέει αυτά ω πρόεδρος της... Ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωσης Ο Αλιτάκος Διότι πρόκειται για Αλιτάκους τελικά Είναι αλιτάκι. δεν είναι Αλιταράδες Να ήταν Αλιταράδες πάει στο διάλο. Αλιτάκια με γραβάτα είναι Τα οποία σε φτύνουν κατά Και πέρα από σένα δεν, δεν έχουμε τσίπα πια Φτύνουν και στους τάφους των ανθρώπων μας Και καθόμαστε και τους ακούμε ακόμα Και του παλαμακίζουμε Με γεια και με χαρά σα Να τον χαίρεστε Είναι απίθανο το να κάθεσαι να ακούσει τέτοια πράγματα Από τον υποτιθέμενο Πρωθυπουργό της Ελλάδας Χέστη την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Κατ' εμάς τουλάχιστον Αφού τη θαυμάζεις εσύ καλά κάνει και προεδρεύει Το σούργελο Αλλά είναι απίθανο Δεξιούλη μου Εθνικιστή μου Πού είναι μωρέ ο εθνικισμός σου ξεχυλωμένη Λεωνίδα Πού μας πρίξατε τόσα χρόνια με τον εθνικισμό σας και όλες αυτές τις σαρλούμπες Αυτοί είστε τελικά Να παναγλύφετε το Σαμαρά να πούμε και, το, και, να, και να μας βρίζει κατάμουτρα ο Σαμαράς όλους Όλους μαζί Κατάλαβες αυτή Σαμαρο, Σαμαροπούλια Τα Σαμαροπούλια Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου που παρακαλώ Tomada do είναι σ' όποιον τους πετάει, σ' όποιον τους, πετάει, σ τους πετάει, Αν τους πέταγε κουκαλάκι ο Παγιστανός για χαρά θα τον σέβονται Η μάνα του η γιαγιά του ήταν από τη Σαουδική Αραβία <coughs> Έλα για Γιατί αμφιβάλεις όσο το λέγανε αυτό Σε παρακαλώ πολύ δύο. Παρακαλώ Τρίχτα μεγάλε Ε, τώρα τι θες, να βάλω το κουμπί να τα ξαναπέξω 500 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν άκουσε από την αρχή την εκπομπή. Πρώτον. Δεύτερον. Συλλαμβάνες αυτή τη στιγμή διότι δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή. Τι λαπέδα. Μα να στο κτήμα. Πα και δουλεύεις άχρηστη ακόμα. Να πάω να διοριστείς ρε. Ε, είσαστε άχρηστη ρε πα και δουλεύει ακόμα. Εδώ έχουμε πακέτα, έχουμε πεντάμινα. Έχουμε πεντάμινα. Κα... θα τα πω πάλι. Θα τα πω πάλι. Άντε. Έλα, για. Για, για. Αμάνε τώρα, άκου τώρα. Δηλαδή, τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να σε βάζει να λε από την αρχή. Ότι οδη... δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται. Είπα εν τώρα, επειδή τώρα γύρισε από το κτήμα. Άκου τώρα αρρώστια ο άλλο πάει και δουλεύει. Αρρώστια. Τόσα πεντάμινα κυκλοφονάνε το success story, το κολυμπάμε στο success story και αυτός ο ταλέπορος πάει στο κτήμα ένας βουλευτής κάτι να σε βουλέψει και σένα ρε παιδί μου στην ζουρλάνει μου, χωρίστε παρακαλώ έλα πες το <laughs> ε, να σου πω κάτι Βα, ωραίο θα βάλω και εισιτήριο για να τον βλέπετε <laughs> έγινε έλα πια χωρίστε <laughs> να μια πρόταση να οικονομήσουμε εδώ ένα φίλο Λέει αφού βρίσκεται άνθρωπος λέει να δουλεύει στο χωράφι θα βάλουμε πουλμαν λέει να πάμε να τον δούμε να τον δείχνουμε ως αξιοθέατρο Θα βάλουμε και ένα εισιτήριο, οικονομήσουμε. Είδες ο Έλληνας, από παντού κονομάει Λοιπόν έλεγα εν για τον πρώτο τον ταλέπορο ο οποίος άργησε, κοίτας στο χτύπα Ότι ο Σαμαράς μα έβρισε τους νεκρούς και τα όλα αυτά, με όλα αυτά που είπε για τον εφιάλτη που έζησε η Ελλάδα, η, όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι λαοί της Ευρώπη διότι δύο εφιάλτης έζησε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ο δεύτερο εφιάλτης ήταν η γενοκτονία και το ολοκαύτωμα. Εκεί από εκεί και πέρα είπα κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω. Τέλειωσε εκπομπή. Έχω κι άλλα θέματα. Λοιπόν γι' αυτό τώρα, α το τώρα να το πάρει ο Άραχτος γι' αυτό τι να το πάρει, πόσα να πάρει κι αυτό ο Άραχτος, Μπούκος Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώ το λόγο, δεν αντιδρούμε, δεν αντιδρούμε σε αυτά τα οποία. στο βρύσιμο που τρώμε, διότι ο άνθρωπο μα βρίζει, μα βρίζουν κυριολεκτικά. Πώ να αντιδράσει με την κονομισιόν όταν σου λέει κονομισιόν αυξήστε τον ΦΠΑ κι άλλο στα τρόφιμα και στα είδη πρώτη ανάγκη, γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να βρούμε το 1,5 Και κενό για φράγκα, μιλάμε ευρώ, που δημιουργήθηκε από, το, από την επιστροφή των μιστών των ενστόλων και άλλα. Κατάλαβες τώρα Η Ενωμένη Ευρώπη ΕΕ τα ζητάει αυτά Οικονομισιόν, γι' αυτό σου λέω Τράβα Αλέξη και άλλαξε τα όλα Τώρα να, να σε ψηφίσουν πρόεδρο της οικονομισιόν, άλλαξε, γκρέμισε τα οικονομισιόν Γκρέμισε τα όλα Ο νέο Σαμψόν μπες μέσα Τράβα τις κολόνε Και γκρέμισε τα όλα Αλέξη Baby. Πίδα μας είσαι η ελπίδα μας <Τι> Η Ενωμένη Ευρώπη ΕΕ θα κάνει Όπως φαίνεται το πείραμά τη για τον ΦΠΑ 15 ΕΡΚΑΤΟ, αρχικά από την Ελλάδα για να μπει σε λειτουργία αμέσως μετά σε όλα τα κράτη-μέλη ορίστε παρακαλώ καλώς το παιδί για παιδί μου ο δούλος τον οποίον βρίζεις Άτον, α τον τον οποίον βρίσκει γρηγορούντα και εδώ, μακάριος ο δούλος. Είναι και δούλος, είναι και μακάριος. Άσαι. μου. Και τι να κάνουμε, να μην λέμε καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα. Και τα ίδια και τα ίδια. Τι να κάνω. Μακάριος να το, παρ... να το πάρω σε πλάγιο τρίτο, πώς το λένε. Α, είναι πρώτος πλάγιος. Ωραία. Για πες μου το λίγο, πες μου το. Oh, yeah, yeah. -το τον πρώτο πλάγιο θύμισέ μου τον λίγο. Α, ah, είσαι σίγουρο... Μη <μυκλου> το... Μην το πω λάθος δεν έγινε μέσα καλά Μακάρι ο δούλος τον οποίο βρίσκει γρηγορούντα Σε πρώτο πλάγιο, Αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ας μην το κάνω λάθος Ορίστε παρακαλώ Έλα πέσχο Πες μου Ρέγιανες, πες πες πάμε τα λέγαμε στην αρχή ρε ρε αρχή πάλι, τα ξαναπούμε γεια Συγγνώμη τώρα, γιατί μου έκανε όλο αυτό το πρόλογο Για πιο ακριβώς Για την τελευταία κουβέντα που μου είπε, Γιατί τάπασε, εμείς δεν είμαστε Εμείς δεν, είμαστε, δεν γινόμαστε Εχθροί με κανένα Δεν έχουμε μέσα μας ίχνος Εξάλλου γιατί Να είμαστε εχθροί Αλλά για την τελευταία κουβέντα που μου είπε, Σε παρακαλώ πάρα πολύ Λοιπόν που λε αυτό Τώρα με το 15% Φαίνεται ότι θα το θα το βάλει εδώ στο πειραματόζωο Για να το περάσει μετά σε όλα τα κράτη μέλη Κυρία μου κυρία μου Αυτά βέβαια όλα τα κόλπα Γίνονται ενώ καθημερινά Όπως λέμε και σας κουράζουμε κουραστείτε και λίγο Λοιπόν στην Ελλάδα Συνεχίζουν να σφαγιάζονται Κυριολεκτικά εκατοντάδες Χιλιάδες άνθρωποι Έτσι λοιπόν Ετοιμάζουν και άλλα ωραία Καινούργια κόλπα Λοιπόν ας πούμε η Τράπεζα τη Γερμανία έκανε μια έκθεση. Γι' αυτά βέβαια δεν σου λέει τίποτα. Ο Μπουμπούκο είναι και εγκαστρωμένο τώρα. Ε, ε, συγγνώμη, είναι και, θα γίνει και μικρό μπαμπά ο άνθρωπο. Η γυναίκα του είναι εγκαστρωμένη, δεν είναι αυτό. Δεν σου λέει τίποτα. Ούτε ο Μπλαμπλάς μπλα εκεί αριστερούλης που βγαίνει και μιλάει με τι ώρε, ούτε κανένα. Η Τράπεζα τη Γερμανία λοιπόν σε έκθεσή τη αναφέρει ότι αν μια χώρα απειλείται με χρεοκοπία τότε προσέξτε σας παρακαλώ πολύ, την ευθύνη την έχουν οι πολίτες. Κατάλαβες τώρα, μεγάλε. Άρα θα πρέπει να δίνουν έναν εφάπαξ φόρο κεφαλαίο, κεφαλέω με συγχωρείτε, πριν ζητήσουν βοήθεια από άλλες πηγές δανεισμού. Όταν λοιπόν μια χώρα απειλείται με χρεοκοπία, με συγχωρείτε, σύμφωνα με την Γερμανία, με την τράπεζα της Γερμανίας φταίνε οι πολίτες της τα ακούς Μπαρμπαμίτσο εσύ φταίς που χρεοκόπησε η Ελλάδα φταίνε οι πολίτες βέβαια αν το κεφτής, αν το κεφτής το θέμα εδώ πέρα μέσα κρύβεται μια πολύ μεγάλη αλήθεια κρύβεται μια πολύ μεγάλη αλήθεια διότι 30-40 χρόνια που κολύμπαγε στα γάλατα, στα μέλια και στα γλυκά κρασά δεν ενδιαφέρθηκες για τον παχουλό Λεωνίδα ενδιαφέρθηκες το τελευταίο καιρό ξύπνησαν μέσα σου οι ελοχοίμ και οι νεφελίμ ξύπνησε ο Καραϊσκάκης έμαθες ιστορία έμαθες λέμε τώρα ψάχνεις την ιστορία λες την κάθε αρλούμπα που τρολάρει ο καθένας στο Ιντερνέδιο και θες να κάνεις και επανάσταση εδώ λοιπόν κρύβεται μια πολύ μεγάλη αλήθεια βέβαια θα έφτεγαν θα λέγαμε τώρα στην τράπεζα της Γερμανίας θα έφτεγαν οι πολίτες μιας χώρας που, που απειλείται με χροκοπία εάν οι πολίτες αυτοί είχαν καταρχάς παιδεία και δεύτερον αγωγή ποιος σου δώσε παιδεία και αγωγή στην Ελλάδα ο τσοβόλα εδώ στα όλα Ποιος ακριβώς Για να έχεις παιδεία και αγωγή Και να είσαι υπεύθυνος Αυτής της ψήφου Με την οποία Υποτίθεται ότι έπρεπε να κουμαντάρεται Η πατρίδα σου Ποιος λαός λοιπόν Να μην βλέπουμε μόνο τι λένε Να βλέπουμε και πίσω από αυτά που λένε Διότι αν ο λαός αυτός Είχε Αγωγή, παιδεία και ενημέρωση Δεν θα υπήρχαν στην Ελλάδα ονόματα Καραμανλέων, Παπαντρέων, Μετσοτάκηδων Και άλλων τέτοιων βομβουκίων Και των επιγόνων τους Παρακαλώ Τώρα κάτι μου είπε και εσύ να πούμε Εδώ, εδώ ξέχασες μωρέ τι εχει ακουσει ακούσει τώρα 2-3 χρόνια Τι για άμεσες δημοκρατίες Τι για το, τώρα το τι είναι άμεση δημοκρατία και το πως λειτουργούσε χέστηκε ο άλλος Ακούει, έχει, έκαψε φλάτζα στον εγκέφαλο απ' την υπερπληροφόρηση Ξαφνικά ανακάλυψε την ιστορία, ανακάλυψε την πατρίδα, ανακάλυψε τι άμεσε δημοκρατίε. Και λέει την κάθε αρλούμπα του Το τι σημαίνουν αυτά χέστηκε γιατί νοιάστηκε όταν του τάδινε ο Παπαντρέας και η παρέα του να περνάει καλά και του διόριζε την οικογένεια όλη η 1500 του μήνα Δεν διαφέρθηκε Πλάκα μου κάνεις Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι, θα κάψεις πλάτζα και σε μη σκέφτεσαι τέτοια Είχαμε μια συζήτηση μέσα στην Ελληνική Βουλή Κατά την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Καταλαβαίνεις τώρα έτσι Μιλάμε για μάσες ατελείωτες Ατελείωτες μάσες Θα την ξαναπότη ξαναπώ προ... την ε... Πρόσεξε Έναρξη εργα... εργασιών της Διάσκεψης προ... Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων χάλεβε τώρα εκεί οι παρόντες ήταν και ο Μπεμπεζενί ο Βενιζέλος δηλαδή και ο Τραγάκης και μίλησε και ο Χαϊρούλα Μισινί. τι είναι ο Χαϊρούλα Μισινί; ο Χαϊρούλα Μησινί λοιπόν είναι βουλευτής των Σκοπίων και εκεί λοιπόν που μίλαγε ο Χαϊρούλα μες την καλή Χαϊρούλα είπε στους ε, από κάτω ε, για, την, ε, για τη χώρα του την αποκάλεσε Δημοκρατία της Μακεδονίας παρουσία του Αντιπροέδρου Προέδρου του Πασόκου Υπουργού Εξωτερικών Βενιζέλου του Τραγάκη του τι είναι αυτός εκεί πέρα ε, ε, Πρόεδρο της Βολής παρουσία όλων αυτών αυτό που θα ήθελα να πω είπε είναι ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας θεωρούσε μπλα σήμερα και τι έκανε ο Βενιζέλος και ο Τραγάκης Ο Μεν Βενιζέλος σκέφτοταν τα κατοκέφαλα τα οποία θα τρώγε. Σε λίγο ο τραγάκη επίησε την νήσαν Αυτά όλα συνέβησαν μέσα στην Ελληνική Βουλή Όχι απόξω, ούτε σε κανένα ίδρυμα Ούτε σε κανένα αγωνιστικό, πως το λένε, γήπεδο ποδοσφαίρου Μέσα στην Ελληνική Βουλή Όπου ο Χαϊρούλα μισσινή με στην τρελή χαρούλα του το πέταξε και κάναν του μπεκή ψιλογωμένοι τα αγόρια, οι επαναστάτες, οι πατριώτες, οι σωτήρες σου. Παρακαλώ. Σωστά σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. σωστά. Καλά λέει εδώ ο φίλο. Τι να τους πούνε, τώρα είμαστε Ενωμένοι Ευρώπηνα. Δεν έχουμε σύνορα, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε καλώ επίήσαν την ήσαν οι δύο νήσει. Λοιπόν, και βέβαια, και βέβαια, όταν είναι να σου πούνε την, μια αρλούμπα η οποία α, θα πιάσει στον Πόπολο, είναι λαλίστατη. Διότι σου λέει ο Μπένι, α πούμε, παράδειγμα. Παρά την κρίση, δεν μας έχει ασκηθεί πίεση για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Βαγαργάλαμε. Κατάλαβες, όταν είναι να σου πει τέτοια. Να σου πει πόσο άντρας είναι. Πόσο πατριώτης είναι. Πόσο σκίζεται για πάρτι σου. Είναι λαλίστατος. Εκεί που έπρεπε να σηκωθεί... Πώς να σηκωθεί θα μου πεις. Να του πει του Χαϊρούλα. Ρε Χαϊρούλα, για γύρνα το, το πα... Γύρνα το σκοπό αλλιώς. Μη γίνει εδώ μέσα. Τις, ε, ναι, το Κάγκελο <σίλω> <σίλω> Τίποτα, μια χαρά με το Χαϊρούλα Μες στην καλή Χαϊρούλα λοιπόν Κυρία μου και κυριέ μου Μπεμπέ, όριστε <σίλω> <Λέρα> ρε <βέβαια>. <σίλω> <σίλω> <σίλω> Δεν μας ενοχλάει τίπου της. <σίλω> Δημοκρατικά, σας παίρνουμε τα μέτρα Απίστευτος ο παπάς Πολύ σωστά δίκιο έχεις Μη μιλάς εσύ της Λοιπόν, ναι έχεις δίκιο Μόνοι μας τα παίρνουμε τα μέτρα μας Κυρία μου, κυρία μου, οι ελπίδες της Ελλάδα είναι σε ομάδες, είναι, οι ελπίδες της Ελλάδας είναι μαζωμένες. Να, μία ελπίδα, ας πούμε, είναι η ομάδα των 58, συνένας. Λοιπόν, έκαναν εκδήλωση στην Κηφισιά, πα, πα. ο Τατσόπουλος πρώτο τραπέζι πίστα, ο Ψαριανός, ο, ο Υφυπουργός του Σιμήτη, ο Ροζάκης, όλα, όλα τα σωτηρόπεδα. Όλα τα πατριωτάκια Πατριωτάρες Αυτό δεν είναι πατριωτάκια Λοιπόν Ο, ο Ροζάκης Είναι ένας από τους καλύτερους υπαλλήλους Της Ευρώπης ΕΕ. Υπηρέτησε παντού το παιδί Ήδρωσε ε, σου λέω <coughs> Πάνω στο πάθος του λοιπόν Για, μετα... για να μιλήσει για την Ευρώπη ΕΕ, Την πατρίδα του Για το όραμα του λοιπόν, Είπε μεταξύ άλλων Ακούστε τι είπε ο Ροζάκη, Απευθυνόταν στην Ελληνική σε Έλληνες και είπε το εξή. η Ελλάδα έφτεξε τι τιμωρείται για αυτό που έκανε επί σειρά ετών και φυσικά οι 58 και οι παλαμακιστές τους τον παλαμάκισαν το ροζάκι και μέσα σε όλα να έχει και τον τζωμάκα τέλος πάντων μη μόνο κυρία μου και κυριέ μου αυτά συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν την ώρα που όπως είπαμε ο πεθερός του παπανδρέου ο Κακομήρης πάει να βγάλει κανένα μεροκάματος στις λαϊκές Η Ευγενία μας είναι εγκαστρωμένη Ο Σαμαράς ορλιέται για το ολοκαύτωμα Ο Μπομπόκος κάνει αυτά που κάνει Και εκατοντάδες χιλιάδες λαού στενάζουν Ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό, δευτερόλεπτο με το δευτερόλεπτο. Yeah. Κυρία μου και κυρία μου, όμως Έχουμε επαναστατικά τραγούδια Έχουμε τον Κότσιρα. Έβγαλε νέο επαναστατικό τραγούδι με στίχο στη σπίνα, στα μνημόνια, φτηνές υπογραφές. Όπου ανατρίχιασε ο Τσίπρας πήγε με τη σύντροφό του το Σαβα... ε, βγήκαν και αυτά σαν παιδιά στη Σαββατιάτικη έξοδο και πήγαν στον επαναστάτη του βουνού, στον Κότσιρα. Λοιπόν, όπου με τραγουδάει με το Θάνο, μικρού Τσικο, τον άλλο μεγάλο επαναστάτη είπαν τραγούδια του Παναγιοτόπουλου του Διευθυντού Ποιος ξέρει Όπου λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Το επαναστατικό τραγούδι Στης πίνα στα μνημόνια Φτηνές υπογραφές Μας πήρανε τα σόβρακα τώρα εσύ Τι θες <Κι Κι> Αυτό είναι το τραγούδι Είναι επαναστατικό Ανατρίχιασε ο Αλέξης Διότι οι καλλιτέχνες Του το, το, το, το, το ο, Είναι και ο Λιβαίος Μεγάλος καλλιτέχνης ναι, ε. Λοιπόν Του το, το, το, το, πώς το, λένε, το αφιέρωσαν Στο ζεύγο Τσίπρα το άσμα on, no. α, Το μπλούς των Βαλκανίων α, πα, πα, πα, Το μπλούς των Βαλκανίων Μουσική Όπα, νε <μουσική> Ναι, ναι, ναι, ναι. <μουσική> Κυρία μου και κυρία μου, καλά μου λες, μπράβο <μουσική> Πρέπει να είσαι από τους λίγους εδώ εντόπιους που διαβάζουν τα άρθρα μου <μουσική> Το ραντεβού στα πουτανάδικα, λοιπόν <μουσική> Να το, λοιπόν Το άρθρο Πίτερ, δεν χρειάζεται. Πριν λίγες μέρες το έγραψα το ραντεβού στα πουτανάδικα. Mm. Το μπλούς των Βαλκανίων. Mm. Στη σπίνα, στα μνημόνια. Φτηνέ υπογραφέ. Mm. Μα πήρανε τα σόβρακα. Mm. Τώρα εσύ τι θέε. Mm. Θέλω την Πρωθυπουργία. Τετάχτηκε mm. ο Αλέξης από κάτω. Τσερνιασμένο σου λέω, ο Αλέξης mm. Μια Ελλάδα, κυρία μου και κύριε, mm. η οποία είναι αυτή εδώ. Mm. Και μια Ελλάδα που προσπαθούμε. Από αυτήν εδώ την εκπομπή να σα παρουσιάζουμε καθημερινά με τι αγωνίες και τον επιθανάτιο βρόγκο της κυρία μου και κυρία μου. Διότι δεν είναι μόνο ο πήγε ο Αλέξης, τώρα εντάξει άνθρωπας είναι και αυτός, δεν θα πάει να διασκεδάσει. Πήγε και ο Μπουμπούκος. Ο Μπουμπούκος πήγε με μεγαλογιατρούς ραντεβού στα Μπριζολάδικα στα μπριζολάδικα αυτός δεν πήγε στα πουτανάδικα πήγε ούτε στα γουναράδικα πήγε στα μπριζολάδικα πήγε λοιπόν στο ψυχικό στην ταβέρνα τα μπριζολάγια όπου συναντήθηκε με μεγαλογιατρούς βιομηχάνους, φαρμακέμπορους και ήταν όλοι στο τραπέζι παρέα ήταν φυσικά και οι αδελφές Καϊλή και θυμόσαστε τη Νέβα την Καϊλή τη Σοσιαλίστρια Καλέ την Επαναστάτρια Τώρα αν την έχουν χωμένη κάπου επειδή δεν εξελέγει, χώσαν και την αδερφή της και μάλιστα έδινε, έδινε συμβουλές για το πώς θα, πάντων, θα συμπεριφέρονται οι βιομήχανοι, οι φαρμακέμποροι ε, διότι κυκλοφορούσαν ε, ε, κάμερες, φωτογραφίες, μπαμπαράτζι και τέτοια. Μάλιστα είναι και οι αδελφοί της, η Μανταλένα τώρα και ομού και οι δύο μαζί συμβουλεύουνε και ρίχνουν στον πεζαχτιά. Ορίστε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ναι. σου κάνω άσε με ένα παιδί που να τελειώσω το ρεπορτάζ. Το... <coughs> λοιπόν, ε, ήταν προσκεκλημένες η Εύα και η Μανταλένα, όπως είπαμε, οι δύο αδερφέ. Λοιπόν... Και κάποιο από το τραπέζι είπε εκεί ότι έδιναν συμβουλέ επικοινωνία. Δημιουργήθηκε πρόβλημα όταν ο υπουργό Μπουμπούκος διαπίστωσε ότι η Εύα δεν κάθισε στο τραπέζι του. Κατάλαβε. Και στη θέση της κάθισε η αδερφή της η Μανταλένα. Και της λέει: η Μωρή, εσύ δεν είσαι γνωστή. Τάβα κάτσε εκεί. Και ήρθε η Εύα και κάτσε δίπλα. Αμέσως ο Πλεύρη. Δημοκράτη και αυτό φίλο του Μπουμπούκου. Το Από την εποχή του λαό. Λοιπόν, άλλαξαν τη χωροταξία Και έφαγαν ε, όλοι οι άλλοι μπριζολάκια Και η Εύα έφαγε λουκάνικα και σαλάτα Αυτό τώρα που σας λέω είναι ρεπορτάζ Εσείς καθίστε να πούμε και πείτε μου Μη χαλάσει και τη σιλουέτα της Έ, Ένα λουκάνικο και μια σαλάτα Δεν νομίζω ότι θα της προσθέσει κάτι Της ε, κοπελιάς Κυρία μου και κυρία μου Πάμε τώρα Πάμε τώρα με αυτά τα σάλτα που κάνουμε στην πραγματική ζωή αυτά είναι οι υποτιθέμενοι Έλληνες οι οποίοι έχουν τις τύχες της Ελλάδας στα χέρια τους και το γλεντοκοπάνε τσίπριδες, μπουμπούκι, το γλεντοκοπάνε κανονικά έτσι στο Καρπενήσι όμως ένας 76χρονος συνταξιούχος του ΟΓΑ κρεμάστηκε αν ρωτήσετε βέβαια τον μπουμπούκο και το βουρίδι. Θα σας πει από έρωτα Λοιπόν Πάει και αυτός ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ναι ονειρεύονταν την Εύα Τα είχε με την Εύα και τον άφησε η Εύα Καλά μου λέει εδώ oh. Πυλακράτης. κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλου έτσι το ράσο μου πετάει τριφασικό ρεύμα δώστα παπά όλα ο Μητροπολίτης Γόρτινος ο Μητροπολίτης Γόρτινος μας είπε ότι το ράσο του είναι ποτισμένο από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και δεν τολμάει κανείς να με ενοχλήσει Εμένα το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεως, Τον Ιεραμία Κύριε Ελέησο, Όποιος με πειράξει Το ράσο μου πετάει τριφασικό ρεύμα Γιατί είναι ποτισμένο από τον Γρηγόριο τον Μπέμτο Όπου πήγε σε εκδήλωση το κοπίτι πίτα ε, Λοιπόν Και τους είπε κυρία μου και κυριέ μου Αυτά όλα Αυτά όλα Εσύ που ανάβεις Το καντήλι στην Παναγιά θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει Ή ηλεκτρο... θέλει ηλεκτρικό, ορίστε Εδώ, την Batman. Τι Batman ρε ο παπάς να Λοιπόν, τι μου λες τώρα Και προσέξτε τι είπε τώρα Παρακαλώ Από που <laughs> Πετάει ρεύμα, πετάει ρεύμα. Ναι. Να είσαι καλά να σε καλά. The... Να σε καλά. Got... <laughs> oh, τι μου που τηλεκροατής Μην πειράξετε τον παπά ότι πετάει τριφασικό ρεύμα Και oh, την έκανε τη oh, μαγιά ο παπάς yeah. Εσύ που ανάβεις yeah. το καντήλι yeah. Στην Παναγιά yeah. Θα δώσεις ψήφο yeah. Σε κάποιον που δεν πιστεύει και ποιος είναι αυτός που δεν πιστεύει Κλείστο, κλείστο, κλείστο Θα με τους σκοτώσεις Ήρθε ο δολοφόνος της, ε, της δροσιάς Κυρία μου και κύριε μου Όταν διαθέτει, είδες Αυτούς Αυτοί δεν είναι σημερινοί Αυτοί είναι χρόνια και χρόνια Πετάει ηλεκτρικό ρεύμα το ράσο Του Μητροπολίτη Ναι ρε σου λέω Ο Μητροπολίτης Και είναι Μητροπολίτης βέβαια Να σου πω κάτι ε, φταίω εγώ τώρα, Λοιπόν θα κάνω μία Χορηγία τώρα ε, Κάνω μία χορηγία Πάντως ε, θα επιμείνω Είδες προχθές σας έλεγα Ότι άλλαξα, ε, άλλαξα Γνώμη Η μεγαλύτερη επιχείρηση όλων των προχωρών Δεν είναι η εκκλησία είναι η δημοκρατία Είμαι τέλος πάντων ε, Πάντως Προσέξτε εσείς που κυκλοφοράτε και κάτω Να πούμε μην πλησιάσετε τον παπά διότι αιωνία σας η μνήμη Αιωνία σας τελειώσει παπάς Κυρία μου και κυριέ μου Να το τελειώσω θα μα μαμολύσει Ορίστε παρακαλώ ναι, μπράβο, μπράβο Μπράβο ρε Μπράβο ωραία μπράβο, μπράβο, ωραία Σωστός ο τηλεακροατής έδωσε Τέτοια ε, ιδέα Και καλά ρε παπά Αφού έχεις τόσο ρεύμα τζάπα στο ράσο Δεν συνδέεις εκεί τον κόσμο να μην πληρώνει δε ήρε Ρε παπά Κάντο ρε παπά να τελειώνεις Κυρία μου κυριέ μου να τελειώσουμε με το μπουμπού και το σόιμπλε, Απλά έτσι να σας επαναφέρουμε Στην πραγματικότητα Ότι ζητάει μίνι ευρωκοινοβούλιο Για την ευρωζώνη Ζητάει ο σοϊμπλέ. Λοιπόν τι σημαίνει αυτό Θα το αναλύσουμε Πάρα πολύ Αλλά θα και να το αναλύσουμε Με την ανάλυση στο χέρι θα μείνουμε Γι' αυτό ακριβώ το λόγο Επειδή φτάσαμε στο τέλος Και σε αντιδιαστολή Με τις παπαριέ του κάθε κότσιρα Του κάθε μικρού τσικου. Και τα γλέντια του Τσίπρα θα σας παίξουμε ένα τραγουδάκι το οποίο θα το αφιερώσουμε σε όλους σας. Ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια και ακούστε το να τα ακούσουμε παρέα. Έχει και με ρωτά Άι Που εισάνευσες Που Κρόνον χοράσει πάει σε καλογριά. Μίτε το σταυρό τη φάνι, μίτε προσκυνά. Μίτε το σταυρό τη μίτε προσκυνά. Στο σταύρο δρόμις τέχει γλυκό κρασί πουλά Πέρας ένας, πέρας άλλος, πέρασα και εγώ Πέρας ένας, πέρας άλλος, πέρασα κι εγώ Τα μουτιγρασίπουλα, πεντε φράγκα για τους γιερούς, τα παιδιά, πεντε φράγκα για τους γιερούς, δάπας τα παιδιά. Καντά για του γέρο, τα βαστα πεμπιγιά. Και σκαλέ μου, και σκουρισέ μου, και σμικόκραση. Και σκαλέ μου, και σκουρισέ μου, πιες, Τ μα προμανγη λουδί ποβάθεις θμαγά Τοματωμαντι λούδ ε πουπαάξει θαμαγά κάμην yeah. Να τόξα ναπαάλεις ωμα ζουλενου ταπαεγά pan e veni Πανεβενίς και στας καλομάτα. Πανεβενίς και στας καλομάτα. Πολλο τον υσυβάζεις το, το μαρί στα στεφανομάτα. Πολλο τον υσυβάζεις το, το μαρί στα στεφανομάτα. Πρώτο το σε σαλαβάνε, στο πρώτο το σκαλί, σ' τα λαμβάνε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε Γεια σου Μακεδονία, γεια σου Θράκη love you, love Γιώργος Μπαγιόκης Αυτά που λες Ελληνάρα μου love you, love me, Τι να μας πούν the... <laughs> Τι να μας πούνε οι τελείες Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αυτά τα ολίγα για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Στους 101,5 στο Ράδιο Άρτα Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου εμείς δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, για την ακρόαση, για τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας και να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά όλοι, απαξάπαντες, για και χαρά σας. 101,5 FM Stereo